Στοιχη 11-13. εσυνέπεια τη διαγωγή των Χριστιανών και των Υπηρετών του Χριστού. 11. Το ότι δε οι πιστοί θα απολαύσουν αιώνιων και ένδοξων σωτηρίαν είναι λόγο αξιόπιστο, διότι αν απεθάναμεν μαζί με τον Χριστόν δια του βαπτίσματο και δια των θλίψεων που υποφέρομεν δι' αυτόν, μαζί του και θα ζήσουμεν στην μέλουσαν ζωή. 12. Εάν δεικνύομαιν υπομονή, τότε και θα βασιλεύσουμεν μαζί με αυτόν. Εάν τον αρνούμεθα κι εκείνο θα μας αρνηθεί 13. Εάν ημείς δεικνύομαι να πιστεί, Εκείνος μένει πιστός ισώς όσα υπόσχεται Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του και να θετήσει τους λόγους του